Στοίχη 13 26 «Η εκλογή του Ματθίου ως Αποστόλου» 13 «Κι όταν εμβήκανε στην πόλη, ανέβησαν στο υπερώον, ή στο επάνω δηλαδή πάτωμα του σπιτιού, όπου τακτικά συνηθρίζονται όλοι οι πιστοί και όπου συνειδόνται και ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο, Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομέος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος ο Υιός του Αλφέου και ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο, Ιούδας, ο του Ιακώβου». 14. Αυτοί όλοι με μία ψυχήν και καρδίαν και με τα αυτά αισθήματα και διαθέσει παρέμεναν ακούραστοι και καταρρικοί στην προσευχήν και στην δέηση μαζί με τα σευσεβείς γυναίκας που οικολούθησαν τον κύριο από την Γαλιλαία και με τη μαρία τη μητέρα του Ιησού και μαζί με τους νομιζομένους αδελφούς του. 15. Και κατά τα σημέρας αυτάς που επικολούθησαν στην ανάληψη του Κυρίου, εσηκώθη ο Πέτρος εν μέσω των μαθητών και είπε... Ήσαν δε συνειδησμένοι στο αυτό μέρο περίπου 120 πρόσωπα. 16. Άνδρες αδελφοί, αφού το Θεόπνευστος έπρεπε να πραγματοποιηθεί επακριβώς και εξ ολοκλήρω ο λόγος της γραφής, τον οποίον προείπε το Άγιον Πνεύμα δια του στόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα, ο οποίο κατήντησε να γίνει οδηγός εκείνων οι οποίοι συνέλαβαν τον Ιησού. 17. Η προφητεία αυτή ομιλεί περί αξιώματος από το οποίο εξέπεσε ο Ιούδας διότι είχε συγκαταρρυθμηθεί μαζί με εμάς και έλαβεν όχι από ειδικήν του αξιομιστίαν, αλλά σαν λαχείων καταθίαν χάρη, την οποία δεν εξετίμησε το μερίδιόν του στη τη διακονίαν αυτήν την αποστολικήν. 18. Αυτός λοιπόν απέκτησε κάποιο χωράφιον από τον μιστόν και την αμοιβή με την οποίαν η αδικία και το έγκλημα της προδοσίας του. Και όταν υφτωκτόνησαν έπεσε να μπαι εκεί που εκρεμάστηκε με το πρόσωπο καταγής και έπαθε διάρρυξη στο μέσο του σώματος και χύθησαν έξω όλα τα σπλάχνα του. 19. Και το άθλιο αυτό τέλο του Ιούδα καθώ και το ότι γοράστη ο αγρό με την αμοιβή τη προδοσία του έγιναν γνωστά ει όλου του κατοικούνταν στην Ιερουσαλήμ, ώστε να ονομαστεί το χωράφι εκείνο ει την ειδική του αραμαϊκή γλώσσα Ακελδαμά, του τέστη χωράφι ονέματο, επειδή με το τίμημα του αίματο του Ιησού είχε αγοραστεί. 20. Και αυτά όλα συνέβησαν ακριβώ όπω είχαν προφυτευτεί. Διότι είχε γραφεί στο βιβλίο των ψαλμών, Α γύρει το αγρόκτημά του έρημον, και α μη κατοικεί κανένα σε αυτό, και α λάβει άλλο το αποστολικό αξιωμά του. 21. Αφού λοιπόν με το θάνατο του Ιούδα και την ερήμωση του χωραφιού του επληρώθη πρώτη προφητεία, πρέπει διαναπληρωθεί και η τελευταία αυτή προφητεία να γίνει αντικατάσταση του Ιούδα. Από του άνδρες δηλαδή εκείνου που ήσαν μαζί μα και παρακολούθησαν καθόλου τον χρόνο τη δράσεω του κυρίου, κατά τον οποίο έμπαινε και έβγαινε μεταξύ μα ο κύριο Ισού. 22. Από τον καιρό που έκαμε την αρχή της δημοσίας δράσεώς του, δηλαδή από τις βαπτίσεώς του υπό του Ιωάννου, μέχρι τις ημέρες κατά την οποίαν ανελήφθη και μας έφυγε, από τους ανθρώπους αυτούς λοιπόν ένας πρέπει να εκλεγεί και να γίνει μαζί με μας μάρτυς της Αναστάσεώς του. 23. Και πρότειναν ω υποψηφίου δύο, τον Ιωσήφ που εκαλεί το Βαρσαβάς, ο οποίο έλαβε και το επώνυμο Ιούστος, και τον Ματθίαν. 24. Και προσευχήθησαν και είπαν: Σι, κύριε, που γνωρίζει τα σκαρδία όλων, φανέροσε καθαρά εκείνον που εξέλεξε ένα από αυτού του δύο, 25. Για να πάρει το κατευθείαν βουλήν και χάριν και σαν άλλων λαχνών παρεχόμενο αξίωμα τη Διακονία Τάφτη του τέστη του Αποστολικού, από το οποίο εξέπεσε ο Ιούδα για να υπάγει στον τόπο τη αιωνία καταδίκη που του ήξιζε και τον οποίο μόνο του εδιάλεξε. 26. Κέρυψαν κλήρους με τα ονόματά των και έπεσε ο κλήρωση στον Ματθίαν και κατετάχθη ούτως με τους ένδεκα ποστόλους.